Εμανίλεια Ροήδου κείμενα από τον ασμόδε, νου κατύ, Quante canzoni e canzonette, la famigliora vene fa scordare. Chi vuole scarpe? το τελευταίον άρθρον του Ασμοδέου. Ο Θεοτούμπης παρετείται του Ασμουδαίου. Πιθανώς δε και ο Ασμουδαίος της δημοσιότητος επί την ακερών κατακαθήκον, πιστείς ότι τα ιδέας του περί του προεπολογισμού της Ελλάδος υπέρ τη Ελλάδος αδύνατον είναι να σημεριστεί η πλειονοψηφία του ευγενού κοινού και της γενναίας φρουράς. Η πεποίθησης αυτή, ίστραψεν εις τους οφθαλμούς αυτού ακαταμάχητος και φοβερά προχθές εν το θεάτρο του Απόλλανος, ενώ διήρχετο δια των διόπτρων τα θρανία ταυρίθοντα ένεκα τις του Φαλήρου γνωρίμων προσώπων. Αλλά μεταξύ εκατόντιούτων, ουδέ είκοσι υπήρχον μη υπηρετούντα την πατρίδα δια του, ή του καλάμου αμοιβή. Η του καλαμου επιδικεία αμοιβη η υπαγορεύει εις μας την ακόλουθον ορθή νομίζομεν σκέψιν. Ο πολλής πληθυσμός της Ελλάδος συνίσταται εκ χιλιάδων ανθρώπων γνωριζόντων ανάγνωσιν και και τρεφωμένων υπό ενός εκατομμυρίου αγραμμάτων φορολογουμένων. Αλούτε οι αγράμματοι ούτοι δίνανται να αναγνώσωσιν τον υπέραυτόν συνηγορούντα ασμοδέων, ούτε παρά τον εν πριτανείο τρεφωμένων αναγνωστών του δίνανται ούτος να ελπίσει ότι, χάρην αυτού και τη πατρίδος, θέλουν να αντιποδιάσμα γύρου ή βελώνης υποδηματοποιού το ευγενέ επάγγελμα του κοσμίν τα στήλα του προπολογισμού. Ο κύριος Ζαίμις λοιπόν, έχει πληρέστατα δίκαιων από ότι άσκοπος είναι ο αμωδέος, ο απαιτών παραφτού και των συμμάχων του να αφήνωση ψυχή τηνά και υπέρ του λαού, του ιδρώτη του προσώπου αυτού, του τρέφοντος την Αγέλλην των δασοφυλάκων, καθηγητών, βαδμοφόρων, συνταξιούχων, υποτρόφων, γραφέων και άλλων στήλων της πλειονοψηφίας. Εν πάση, λοιπόν, ταπεινότητη, Ομολογούμεν ότι ο πράγματι άσκοπος σήμερον ασμωδέως τότε μόνον δύναται να έχει πρακτικών την άσκοπων όταν δυνηθεί να στρατολογήσει αναγνώστας μεταξύ της τάξεως υπερής συνηγορή αντί εκείνης η φύσα να γιγνώσκεται. Αλλά κατά του τιού του κινδύνου ασφαλή μέτρα η συντάκτη του προϋπολογισμού ορίσαντες εν αυτό υπέρ μεν της ανωτέρας ήτι του φυτορίου εξού στρατολογείται ο Ιερός Λόκος των κιφίνων εν και ήμιση εκατομμύριων, πέδας του Γεωργού, εξεσχήνεις να μη αφήσωσει τίποτε, δραγμάς εκατόν πεντήκοντα χιλιάδες. Μη τη νομίσει ότι προς κατηγορίαν των πολιτευομένων ανεγράψαμε τους ανωτερό δύο αριθμούς. Απεναντίας, προθήμως ότι φρονήμως και συνετός πολιτεύονται, μη επιτρέποντες να μανθάνει γράμματα, πας μη κυφήν. Εν τη δύση, άμα η δυνήθη να αναγνώσει ο λαός το Ευαγγέλιο, ευθύ απελάκτησε τον Πάπαν, και εν τη πρώτη ορμή τη αγανακτήσε του έκαυσε τα μοναστήρια και εκρέμασε τους Ο μία της επίκυται και παροιμήν διαμαρτύρησης, άμα πλην των μυρίων φορολογούντων, δυνηθώσει και οι εκατοντακισμύριοι φορολογούμενοι, να αναγνώση της Ελλάδος των προϋπολογισμών. Εκ τη αναγνώσεως ταυτής ήθελον διδαχθεί μεταξύ των άλλων ότι ενώ κατά αναλογία των άλλων εθνών έπρεπε να αρκεί 1,5 ήμιση εκατομμύριων προς ίσπραξη των φόρων εξοδεύονται τέσσερα προς τούτο παροιμήν. Ότι άνευστόλου ή στρατού καταβάλλονται περί τα 5 εις χερσαίων και θαλασσίων εν ενεργία διαθεσιμότητη ή συντάξη βαθμοφόρων μετά δε την τελευταία κατά τη στιλητικής αντί τη ελπιζωμένης ελαττώσεως ευξήθη κατά 120 δραχμών το αιτήσιον έξοδον προσυντήρησιν επομείδον. Οι απελπισμένοι αναθέτουσιν εις τον θάνατον τας ελπίδας. Ούτω και το ταμείο νημών ειλπίζεν εξ αυτού βαθμιαν ελάφρωσιν του πιέζοντος αυτού άχθους. Αλλά κατά παράδοξον αντίφασιν ε Πολλά και σε επί τη ψάθης οι συνταξιούχοι του μεγάλου αγώνος, επί το σούτον αυξάνουν οι ήδη διπλασιαστέ συντάξει. Οι όνυχε τη αρπακτική αγέλης είναι παροιμήν οξύτεροι ή το δρέπανον του θανάτου. Αγαπώντα προπαντός άλλου τη δικαιοσύνη, δεν λέγομεν ότι στη αυτήν κατάσταση αρέσκονται πάντε ανεξαιρέτω οι βουλευτέ και οι κομματάρχε, αλλά τούτο μόνον. Ότι την έσεξ αυτών. Την εδημιούργησαν εκ φυλαρχίες. Σήμερον δε πάντες υφίστανται αυτήν εξ Είτε φαύλη και η αγαθή πράττουσι παροιμήν τα αυτά. Η δε μεταξύ αυτών διαφορά περιορίζεται εις το ότι ημέν τα πράττουσι με χαρά χαράς, η δε άνευ χαράς. Η θέση στον παροιμήν πολιτευομένων πολύ ομοιάζει την τωραυτοκρατόρων τη Βυζαντινής Ρώμης. Ήτινες του θρόνου Συνεμάχουν με Τούρκων και Βουλγάρων, Ιησούς αυτίτε και οι υπήκοοι αυτών, Επλήρωνον επί τα λίτρα. Απαραλάκτος και ημέτερη φατριάρχε, Προσχηματισμών ή ενίσχυση κόμματο, Εστρατολόγουν εκ των τριώδων μισθοφόρους, Ούσε πλήρωνον διαδημοσίων χρημάτων, Ήτι διαδημιουργίας θέσεων όλος περιτών. Τον τιού των Επί το σούτον του χρόνου ο αριθμός και το θράσος, ώστε κατέστησαν σήμερον η μόνοι αξιόμαχος δύναμις της Ελλάδος, πρώτης οποίας και βασιλεία και κυβέρνηση και βουλή και ολόκληρον το έθνος κύπτει το γόνι μετατρόμου. Εσφαλμένος νομίζομαι παρομοίες άντινες του ημετέρους κομματάρχα προ αρχηγού ληστρικών συμμορίων. Το πτέσμα αυτόν είναι ότι εδημιούργησαν τα συμμο Σήμερον όμως, αντί να είναι αρχηγοί αυτών, κατήντισαν απλή μεσίτε, δια των οποίων εσημορία αυτή διαπραγματεύονται προς το έθνος τα λίτρα, ανθών συγκατανεύουσι να αυτό ασφάλιαν ζωής και περιουσίας. Τα λίτρα ταύτα καλούνται κατ' προπολογισμό. προϋπολογισμός. όμω όμως του αληθούς αυτών χαρακτήρα είναι η δουλική ευπήθεια ολόκληρος η Βουλή, σιγώσει της αντιπολιτεύσεως, σπέβδει να τα καταβάλει άνευ συζητήσεως εις τον εισπράκτορα της κατισχιούσης ημωρία. Καλώς γνωρίζουσα ότι πάσα αντίσταση η απόπειρα ελαττώσεως αυτών ήθελε τιμωρηθεί διαναστατώσεως την επίούσαν. Το δε όντως λυπηρών είναι ότι και υποτασσόμενοι εις πάσαν και κακουχίαν, στέργοντες να μένομεν άοπλοι και εις πάσαν ύβριν εκτιθέμενοι, πάλιν δεν κατορθούμεν να πληρώνομεν ολοσχερός τα κατέτος εξογγούμενα ημών λίτρα, αναγκαζόμενοι να δανειζόμεθα ακαταπαύστος, κι ίσως μεθούπολοι να παραστήσομεν το πρωτοφανέσεν τη ιστορία θέαμα έθνους, χρεοκοπούντος άνευ παρασκευών, άνευ πολέμου, άνευ επαναστάσεω ή άλλη εκ των μέχρι του δε γνωστών προφάσεων Τούτο βλέπομεν, βλέπουμε, ιδέα επιστήμη το κηρύττει δια του στόματος του κυρίου Σούτσου, υποδεικνύοντα τα οικονομίας ως την μόνη σωτηρία οδών. Προστάφτιν τα αυτήν όμω, ουδή πολιτευόμενο τολμα ανατραπεί, ουχή εξελίξεω πατριωτισμού, αλλά διότι καλώς γνωρίζει ότι αδύνατον είναι να προχωρήσει επ' αυτήν, χωρί να προσκρούσει αναπάνβημα προσωπικά συμφέροντα, άτι να θέλω συνορθωθεί κατά έχει την τον οποίο επατήθη η ουρά. την ανάπτυξη τάφτην, του τι εννοούμεν δια τη λέξεω Αγέλη, προέβημεν αποχαιρετώντα σήμεραν την Δημοκρατία, διότι, παρεξηγούντα την αίσθηση υπέθεσαν ότι το όνομα τούτο αποδίδομεν ει αυτήν την Βουλή. Ενώ αυτή, ως και πάσεν Ελλάδη εξουσία, ουδέν άλλον είναι η μη θαλαμη πόλο και εκφόβου τροφοδότη τη νεμωμένη των τόπων παντοδυνάμου Αγέλη. Κατά ταύτης μόνη εκήρυξε πόλεμο ο ασμωδέος και ήλπιζεν εν τη απλότητη της καρδίας του ότι ρήπτον ακαταπαύστος μίας εις το πινάκιον όπερ παραθέτητο το έδνος, εις τους πύρλας, δαραλέξας, θεοδόρους, πανγκράτας και γαρδελίνους ήθελε κατορθώσει να αηδιάσωσει το φαγητόν. Αλλη ούτη, δεν είναι στις κασιάριδες. Παρετούμενοι σήμερον ανωφελούς αγώνος Παρηγορούμεθα δια της εξή Ότι πάντα ανεξερέ τα έθνη, κατά περίοδον την των υπέστησαν εσχρόντινα την Κατά τον 15ο αιώνα, εδέσποζον εν Ισπανία η ιεροξέταστε. Κατά τον 16ο, η δολοφόνοι εν Ιταλία. Και κατά τον 18ο, εν Γαλλία επόρνε. Ούτω και παριμήν σήμερον, ευδέλε του προπολογισμού. Παράδοξον θέλει φανεί Αλεν τούτης είναι αληθές και το εξής. Ότι οι απαρτίζοντες την φθοροποιών ταύτη να γέλει, δεν είναι ως επί πολύ κακοί άνθρωποι. Η εισαφρικήν περιήγηται, περιγράφουσι φυλάστινας ανθρωποφάγων, ήτεινες είναι κατά τα άλλα τιμή, ημέρη, φιλόξενη και περιποιητική. Μόνον ελάτωμα έχοντες την κακήν συνήθεια να τρώγωσιν ανθρώπινον κρέα όσοι οι μέτεροι κυφίνες, να ροφώσει τον υδρότα του λαού σπογγίζοντον των κάλαμων, ευχαριστεί ο ασμωδέος του σευμενής αναγνώστας του, δια σπανίαν εν Ελλάδη προθυμίαν, μεθείς υπεδέχθησαν αυτόν. Αληθές αφετέρου είναι, ότι τα δημοσιογραφικά όργανα της αγέλης τον ονόμασαν εν συναυλία, ασεβή, άπατριν, χριστομάχων, προδότην, φατριαστή και κακοήθη. Ταύτα πάντα, ανεγινόσκομεν γελόντες, αλλά επιτέλου μία των εφημερίδων τούτων. Αποκαλέσασα τον ασμοδέον συνάδελφον, έβρε το τρωτόν του θωρακόστου και ενάγκασεν αυτόν να ρίψει τον κάλαμον ανακράζον. Έστω προδότης, άπατρης, ασεβής και κακοήθης, αλλά συνάδελφος των ανθρώπων τούτων απόστρεψον, κύριε, επέ μου, το ποτήριον τούτο.